Λοιπόν, ο αυτισμός έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εκεί που νομίζεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν πάνε. Έτσι έγινε σήμερα, όταν με πήρε η κοπέλα που παίρνει το Γιάννη από το σχολικό, μέχρι εγώ να επιστρέψω, η οποία ούρλιαζε, δεν καταλάβαινε τι γινότανε, νόμιζα ότι τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώ ήταν επίσης ότι την είχε σπάσει στο ξύλο και με κουτουλιέ και με δαγκωματιέ. Γύρισα στα πέντε λεπτά, γιατί ήμουνα σχετικά κοντά και βρήκα το Γιάννη έξαλο την κοπέλα έξω από το σπίτι, φοβισμένη. Φυσικά δεν θέλει να ξαναγυρίσει με το δίκιο της. Δεν θέλω να ξανακούσω κανέναν να μου λέει ότι ο αυτισμός είναι δώρο Θεού, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο. Όση βοήθεια να έχει και όσα χρήματα και να έχει. είσαι αντιμέτωπος με το ίδιο πράγμα όταν κλείνει η πόρτα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλους εμάς τους γονείς όταν είμαστε σε τέτοια απόγνωση. Ο Γιάννης είναι σχεδόν 21. Τι μπορώ να κάνω. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα παιδιά. Είναι... Είναι τρομερό γιατί είναι ανάπηροι, ενώ δεν είναι ανάπηροι, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Άρα γι' αυτό τους λέω ανάπηρος και όλοι πέσανε να με φάνε με αυτό το post που είχα βγάλει. Δεν μπορεί να μείνει πέντε λεπτά μόνος. Άρα τι είναι, τι είναι. Εγώ το έχω καταλάβει ότι όλη μου τη ζωή με να στο τα μάτια που θα είμαι μαζί του, οκ. Okay. Αλλά μία ανάσα, μία ανάσα. Ας αλλάξει κάτι, λίγο. Πρέπει να μας βοηθήσει κάποιος, όλους εμάς τους γονείς, όλη τα ίδια είναι σε απόγνωση, όλοι καπνίζουν σαν τρελή, πίνουνε, έχουν γίνει 200 κιλά από χάπια. Με τους γονείς τα ίδια βλέπω. Υπάρχουν και καλές μέρες, αλλά γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι. Υπάρχουν καλές μέρες, αλλά mm. σήμερα δεν είναι. δεν ξέρω τι να πω.